Στο όνομα του Πατρό και του Ιπταγίου, το να μην μου αμεί. Βασιλεύουρα, αν υπαράκλει το πνεύμα τη αληθία, σου πενταχτού παρόν για τα πάντα, πληρώνει τη σαυρό συναγαθών και ζωή, χορηγό αληθέ και σκύνη, σου ενειμή και καθάρισμα, ασπάσει, κινδύνου και σώσου αγαθού ψυχασμού. Ο όρο δικαιοσύνη έχει δύο ερμηνείε. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που ξέρουμε, που αποδίδουμε τα ίσα, απονέμουν δικαιοσύνη λέμε, ε, και υπάρχει άλλος όρος της δικαιοσύνης που σημαίνει η έννοια της αρετής ε, Εδώ λέμε η έννοια της δικαιοσύνης στην Αγία Γραφή στον Λόγο του Θεού χρησιμοποιείται κυρίως με την δεύτερη έννοια με την έννοια της αρετής με την έννοια της αγάπης Θα θέλαμε να σχολιάσουμε λίγο την παραβολή του ασωτού Ιού που είχαμε χθες. Ίσως καλόν τη διαβάσουμε γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν. Άνθρωπος της είχε δύο ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί «Πάτερ δόσμι το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλεν αυτή των βίων». Και με τού πολλάς ημέρας συναγαγόν άπαντα ο νεότερος ιός απεδήμισεν εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσίαν αυτού ζων Ασώτος. «Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα έγινε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνιν και αυτός ήρξα το ιστερίστε και πορευθείς εκολύθη ενί των πολιτών της χώρας εκίνης και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους και επεθύμιν γεμίς την κοιλία αυτού από τον κερατείων ονίστιον χείρη και οδείς εδίδω αυτό ε σε αυτόν δε ελθόν είπε, πόσοι οι του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, εγώ δε λιμώ απόλυμε. Αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα μου και ερώ αυτό. Πάτερ, ήμαρτων εις τον ουρανό καινοποιόν σου, μια άξιος κληθήναι Υιό σου, ποιησόμε ως ένα των μυστίων σου. Και αναστάς ήλθε προς τον Πατέρα αυτού, έτσι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδαν αυτόν ο πατήρα αυτού και ευσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσαι επί των τράχελων αυτού και κατεφύλισεν αυτόν. Είπε δε αυτό ιό, Πάτερ, Ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και ο και τιμή άξιο κληθή σου. <laughs> Είπε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, Εξενέγκατε τη στορή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Και δότε δακτήλιον εις την χείραν αυτού, και υποδήματε τους πόδας, και νέγκαντες το μόσχο των συτευτών θύσατε και σε εφραναθώμεν. Ότι ούτω ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε, και απολόλος ειν και ευρέθη. Και ήρξαν το εφραίνεσθε, είναι δε ο Υιός αυτού πρεσβύτερος ενα αγρό, και ως ερχόμενο εινκισε την οικία, είκουσε συμφωνίας και χωρών, και προς ένα των παιδων, επινθάνε το τι γι τα αυτά. Οδε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου το μόσχο το σιτευτόν. Ότι γιένοντα αυτόν απέλαβεν. Οργήσι δε και ούκ ήθελε εισελθήν. Ον πατήρα αυτού εξελθόν παρεκάλι αυτόν. δε αποκριθήσει είπε το πατρή. το σαφτα τη δουλεύωση και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον. Και μη ουδέποτε έδωκα έριφων είναι μετά τον φίλο μου εμφρανθώ. Ότε δε ο ιό ο καταφαγό σου των βίων μετά τα ήλθεν έθισα σαν αυτό το μόσχο το σιτεφτό. αυτό, τέκνον, σι πάντοτε με τεμού και πάντα εμά σά αεστή. και χαρίνε έδι. Ότι ο αδελφός σου τος νεκρός είναι και ανέζησε και είναι και βρέθη. Όσο και να συζητούμε και να μιλούμε για αυτή την παραβολή δεν τελειώνει η ιστορία. Και όλα και κάθε λεπτομέρεια έχει ένα περιεχόμενο και ένα νόημα. Αυτό που θα θέλαμε αρχικά να μας απασχολήσει είναι η στάση του πατρός. Η στάση του πατέρα. Η οποία... Είναι ένας τύπος και μία πρόταση και για τη δική μας στάση έναντι των άλλων ως πατερων όχι μόνο πνευματικών, αλλά και βιολογικών. Όχι μόνο βιολογικών, αλλά και ως ανθρώπων που έχουμε ευθύνη για κάποιους. Που δίδουμε κάποια αγωγή, που δικούμε κάποιους ανθρώπους, που έχουμε ευθύνη για κάποιους ανθρώπους γενικότερα ακόμη και μια σχέση συζυγείας ο ένας προσπαθεί να το παίξει πατέρας του άλλου ή υπεύθυνο του άλλου ή προϊστάμενος του άλλου ή διοικητή του άλλου ή σαν ένα άνθρωπο που δίνει μια καθοδήγηση καθοδηγητής του άλλου αυτά κατά κάποιον τρόπο έχουν την θέση αυτή τη πατρικής ευθύνη. όταν εγώ σε σχέση με κάποιον φίλο μου μου. Προσπαθώ μου, να του προτείνω κάτι, να του υποδείξω κάτι να, το, να του υπομνήσω κάτι, να τον ελέξω για κάτι αυτά ουσιαστικά με θέτουν στη θέση του καθηγητή, του πατρός. Συνεπώς, λοιπόν, δεν είναι μια στενή έννοια όταν λέμε για πατέρα ενώ με έναν πνευματικό πατέρα ή απλώς ενώ με αυτόν που έχει παιδιά μόνο, ασφαλώς και αυτόν. Και ο δάσκαλος είναι πατέρας. Και ο καθηγητή είναι πατέρας και ο Προϊστάμενος είναι ο Πατέρας και ο άντρα μου είναι ο Πατέρας και η γυναίκα μου είναι ο Πατέρας με την έννοια του πώ τοποθετούμε και πως προσεγγίζω το κάθε προσώπο με ποια διάθεση με ποιον τρόπο η παραβολή μας ανήκει τα μάτια μας δίνει μια πρόταση ζωής μας δείχνει μια στάση ζωής που είναι πάρα πολύ σημαντικό να την δούμε Γιατί είναι πάρα πολύ αξιόπιστη αυτή η πρόταση και αυτή η παραβολή γιατί ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος. Δεν το παίρνουμε από δεύτερο χέρι και κάνουμε υποθέσεις αλλά είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Δη, δη, λέει αυτή την παραβολή ο Κύριος και τα πράγματα τα δίνει στη διάστασή τους. Τριολόγηση. Λοιπόν, συνεπώς... Ε, εάν θέλουμε, πολλοί ρωτούμε και λέμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού να το ποια είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε στην κάθε περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση να ορίστε είναι εδώ και θα δούμε πόσα πράγματα έχει να μας δείξει καταρχήν η πρώτη στάση του πατέρα είναι πια ότι μόλις ζητάει την περιουσία ο Υιός ανταποκρίνεται άμεσα ζητάει την περιουσία και του δίδει εδώ τι έχουμε και βλέπουμε σε όλη την παραβολή ότι το πρώτο στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κεντρικό είναι η αγωγή της ελευθερίας που φαίνεται μια βολική αγωγή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη και επώδυνη. Είναι βολική αγωγή για τον άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τον άλλον. Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για τον άλλον και αγωνιάς για τον άλλον, είναι πάρα πολύ επόδυνη αυτή η διαδικασία της ελευθερίας. Τίποτε, λένε όλοι οι πατέρες μας, «καλό δεν γίνεται με την βία». Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στον χώρο των πνευματικών της Εκκλησίας αλλά γενικότερα στις σχέσεις μας το οποίο μας τρομάζει είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να λειτουργήσει ελεύθερα. Θεωρούμε πως δεν θα χειριστεί, δεν θα διαχειριστεί σωστά την ελευθερία και πρέπει να το βάλουμε όρια, να το υποδείξουμε εμείς αλλά ο άνθρωπο δεν εξελίσσεται, δεν αναπτύσσεται. Όταν θα πάρει μια αγωγή που θα το επιβάλλουμε και δεν θα αποκτήσει ο είδος τη συνείδηση, δίδω αγωγή η ελευθερία σημαίνει δίνεται στον δυνάτωση να κάνει λάθος. Σε μια σχέση, ας το πούμε, πιο προσωπική, σε μια σχέση συζυγείας, τρομάζει η έννοια της ελευθερίας. Και ελέγχουμε την διάθεση του άλλου προς εμάς, αν μας αγαπά, αλλά με τέτοιο τρόπο του θέτουμε το ερώτημα και το δίλημα που τον αναγκάζουμε να έχει καταφατική απάντηση γιατί οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή αρνητική προσέγγιση θα φέρει σύγκρουση. Δεν αφήνει τον άλλον να ανασάνει ελεύθερα και να εκφραστεί. Να είναι αυτός που πραγματικά είναι από μικρή από τα μικρά μας χρόνια δεν λειτουργούμε αυθόρμητα όπως πραγματικά νιώθουμε. Υπάρχει ένα σύστημα σκέψεως, ένα σύστημα ελέγχου και διδαχής μας που δεν μας εξελίσσει και μας αναπτύσσει όπως πραγματικά είμαστε στο, στη, στην κλίση μας και στη, στην ταυτότητα μας την προσωπική αλλά αναγκαζόμαστε να, να εξελίξουμε και να δημιουργήσουμε ένα ψεύτικο πρόσωπο. Αυτό φέρνει συγκρούσεις και πάρα πολλά άλλα προβλήματα και άνθρωπος είναι δυστυχής. Όταν σε μία σχέση υπάρχουν εκβιαστικά διλήμματα, εξασκείται ψυχολογική πίεση για να εκμιεύσουμε τα λόγια, τα συναισθήματα και τις διαθέσεις του άλλου που μας θέλουμε γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα δεν είναι αγωγή ελευθερία σε αυτό δεν είναι αγωγή ελευθερία μέσα στη σχέση όταν στον άλλο του λες «Θα κάνεις αυτό γιατί θα πά στην κόλασή», δεν έχω ελευθερία. Όταν λες στον άλλο θα κάνεις αυτό γιατί αλλιώς χωρίζουμε», δεν έχω γευελευθερίας. Όταν λες του άλλο «Πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα για να αποδείξεις ότι με αγαπάς», δεν έχω γευελευθερίας. Αλλούς αναγκάζεται τότε να μην εκφράσει την καρδιά του όπω πραγματικά είναι και νιώθει και αναζητεί, αλλά προσπαθεί να εκφράσει αυτό που εμάς θα μας ικανοποιήσει και αρχίζει το ψέμα μες στην καρδιά μας και στις σχέσεις μας. Όταν λοιπόν παλαιότερα που υπήρχε μεγαλύτερη κυριαρχία πριν δεκαετίες της Εκκλησίας που ένας ο οποίος θεωρεί ότι ήταν καλός άνθρωπος δεν τολμούσε να αφισβητήσει τον Θεό, αυτή ήταν να αφισβητήσει την καρδιά του μέσα του γιατί θα εστιγματίζει το αρνητικά. Μπορεί αυτό, όταν ο άνθρωπος δεν εκφράζει αυτό που νιώθει, μπορεί πραγματικά αυτή η σχέση που θα έχει με τον Θεό να είναι ουσιαστική, θα είναι τυπική, θα είναι ψεύτικη. Είναι, επομένως, πολύ βασικό στοιχείο η αγωγή της ελευθερίας. Ξέρει ο Χριστός, ξέρει ο Θεός Πατέρας, ότι αν δεν εκφράσει αυτό που νιώθει η καρδιά μας, δεν θα επιστρέψουμε αληθινά ζωντανά κοντά του πραγματικά θέλει να μας αφήσει να εκφραστούμε να εκφράσουμε αυτό που πραγματικά νιώθει η καρδιά μας να κάνουμε την επιλογή που θέλουμε όταν στον άλλον του βάζεις τέτοιου είδου όρια που πνίγεις την ελευθερία του μπορεί να του προστατεύσει την βιολογική υπόσταση αλλά του καταργεί στην πνευματική υπόσταση και πόσο ευτυχισμένο είναι ένας άνθρωπος που σωματικά είναι ακέραιος αλλά πνευματικά είναι νεκρός αυτή η απειλή που μπορεί να λένε οι γονείς τα παιδιά πρόσεξε που πας γιατί κινδυνεύει ζωή σου δεν λέει τίποτα αν δεν λέει και κάτι άλλο θετικό ή αν είναι μια αρνητική προσέγγιση που επισημαίνονται οι κίνδυνοι που επισημαίνονται τα αρνητικά χωρίς να υπάρχει δυνατότητα της ελευθερίας τότε δεν γίνεται τίποτα και μας τρομάζει η ελευθερία και γι' αυτόν τον λόγο γιατί δεν έχουμε πρόταση να δώσουμε που να εμπνέει όταν λοιπόν δεν υπάρχει πρόταση να δοθεί που εμπνέει και είναι αληθινή και είναι ζωντανή πρόταση και έχει περιεχόμενο τότε προτιμούμε την κατάρκηση της ελευθερίας. Προτιμούμε να υποδείξουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που δεν μας βάζει σε κινδύνους, σε μπελάδες. Όταν βγαίνει άγχος στις σχέσεις μας, όταν βγαίνει η ανασφάλεια, ακόμη και στο πνευματικό χώρο της Εκκλησίας, ότι μπορεί να αμφισβητηθεί η πίστη ή να καταστρατηγηθούν τα συγκεκριμένα πρότυπα εκκλησιαστικής ζωής και αυτός ο φόβος μας οδηγεί σε σημεία ε, ελέγχου της ζωής των ανθρώπων αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει; γιατί βαθύτερα ξέρουμε ότι δεν έχουμε κάτι ζωντανό να δώσουμε δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε ο κύριος όμως δεν έχει τέτοιο πρόβλημα λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό η αγωγή της ελευθερίας είναι πολύ αντιμό να λε τον άλλον, έχεις, έχω την γνώμη ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθο. Επέλεξε εσύ. Όταν λε τον άλλο, αυτό είναι σωστό και αυτό θα κάνει εγώ που έκανα τόσο για σένα. Συ τι κάνει και δεν με ακού. <κυρίζει> αυτέ οι εντάσει, αυτέ οι απειλέ κρύβουν τα δικά μα κόμπλεξ. Τη δική μα αναπηρία που προβάλλεται. Πόσε φορέ ακούγεται προ τα παιδιά, λέμε, Ότι εγώ ξέρω τι έκανα στα χρόνια σου. Και αυτό πρέπει να κάνει. Γιατί, για να με μιμηθεί, γιατί και εγώ είμαι άξιο πατέρα, άξια μάνα Πρέπει να με μιμηθείς. Κρύβουμε το κόμπλεξ μα. Που εκεί πίσω από αυτό κρύβεται για να αναπηρία. Πω αν ξεφύγουν τα πράγματα από τον έλεγχό μα, δεν μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε. Τα και προτιμούμε την φωνή, την κραβή, γιατί δεν έχουμε έναν λόγο πιστικό. Μια πρόταση ζωή. Γι' αυτό μα τρομάζει η αγωγή τη ελευθερία. Δεν μιλούμε για μια ελευθεριότητα. Κάνει ό,τι θέλει, αλλά να λε τον άλλον. Τα πράγματα, να έχει ζωντανό λόγο, να έχει ζωή ο λόγο που να έχει αλήθεια, που να αποκαλύπτει αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην καρδιά του παιδιού. Όχι αυτό που κρύβεται στο μυαλό μα, όχι αυτό που κρύβεται στην αγωνία μα, όχι αυτό που κρύβεται στο άγχο μα, όχι αυτό που κρύβεται στο μυαλουδάκι μα και λέμε ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα για να είναι σωστά. Σημαίνει ότι μπορώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που κρύβεται στην καρδιά του παιδιού μου της γυναίκας μου, του άντρα μου, του φίλου μου το κατανοώ και αυτό το βγάζω εάν ο λόγος μας δεν συνδέεται με την πραγματικότητα του άλλου αλλά συνδέεται με τις θεωρίες του μυαλού μας και των δικών μας προβληματικών καταστάσεων αυτό φέρει συγκρούσεις Λευτέρη είσαι εδώ δεν είναι, μπορώ να το πω <χι> συνδούσαμε κάπου με τον Λευτέρη και τέλεγα μια ιστορία και μου λέει, Ο, εγώ αν το κάνω αυτό θα τους ξάσκει, θα κόβω το γόρτιο δεσμό, θα το, το, το, το έτσι, δεν λένε οι πατέρες μας. Του λέω, μη βιάζεσαι. Πριν ξεκόπησαν το γόρτιο δεσμό, πριν χαστούκισουμε με τον άλλος καταλάβουμε τι θέλει να πει πίσω από αυτή την όντως παράδοξη ενέργεια. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε αυτή η βιασύνη να χαρακτηρίσουμε κάποιον, να απορρίψουμε κάποιον ή εύκολα να δεχθούμε κάποιον. Είναι νόητοι. έχει μια βιασύνη που έχει να κάνει με δικά μας προβλήματα. Μα δεν λέει, μου λέει, Άγιος ότι κάποιες στιγμές χαράστηκε χαστούκι. Δηλαδή, όταν είναι κάτι πολύ στραβό να το καταδείξουμε. Τι είναι το χαστούκι. Το πρώτο στοιχείο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε την δυνατότητα να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από μια ενέργεια του ανθρώπου Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτό όχι γιατί είμαστε κακοί Αλλά γιατί βλέπουμε μόνο τη δική μας κατάσταση υπολογίζουμε Γιατί είμαστε δειλοί, είμαστε, δειλοί, είμαστε ανασφαλείς Όταν εμείς τρέμω, τα πόδια μας τρέμουν δεν ξέρουμε πού να κρατηθούμε Και υπολογίζουμε τι θα κερδίσουμε γιατί είμαστε χάλια Βλέπουμε δηλαδή, μόνο τον εαυτό μας, Δεν μπορούμε να μπούμε στη δικασία να κατανοήσουμε και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Και μα εκπλήσουν κάποιε συμπεριφορέ και δεν τι καταλαβαίνουμε. Επομένω, πριν από το να είσαι σίγουρος για αυτό που λες, για αυτό που προτείνει, πρέπει να το συνδέσει με την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Υπάρχει α πούμε, λέγεται, υπάρχουν κάποιοι κανόνε στην Εκκλησία. Τα λεγόμενα επιτήμια οι ποινές, ας το πούμε, για κάποιες αμαρτίες. Οι ποινές αυτές δεν έχουν εξυλαστικό χαρακτήρα, ούτε δικανικό χαρακτήρα, ότι αν το κάνεις αυτό τώρα σε η αμαρτία και δικαίωνε σε του Θεού. Οι αμαρτίες είναι συγχωρεμένες ήδη από την σταυριακή θυσία του Χριστού. Αυτό η εντός ισοριακών ποινή έχει τον χαρακτήρα ενό παιδαγωγικού μέτρου για να δείξει στον άνθρωπο το μέτρο της εκπτώσεως και να λειτουργήσει απο Δηλαδή είχε παιδαγωγικό καθαρά χαρακτήρα και όχι νομικιστικό χαρακτήρα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, παλιότερα, ας το πούμε για να το δώσουμε καταλάβουμε, υπήρχαν τα εξομολογητάρια που είχαν τους κανόνες. Τα διαμαρτία, τόσα χρόνια, κοινωνιστή, τόση, τόση, τόση άσκηση. Αυτό είναι πηρεασμένο από το δυτικό πνεύμα. Τη ειδική χριστιανοσύνη και επιτυρκοκρατία. Πολλοί είχε μπει, πολλοί Καθολικοί είχαν μπει μέσα στην Ορθοδοξία και διαπίμεναν τον λαό. Λοιπόν, και επηρεασμένοι από αυτό το κλίμα, υπήρχαν ταξιμολογητήρια. Η αρχότη πήγε στον πνευματικό σε όλο για αυτό, διάβαζε, εδώ ότι αυτοί Αυτή η ποινή. <ΣΣΣΣΣΣ> Δεν υπήρχε η προσωπική σχέση. Που σημαίνει ότι και γι' αυτό δεν μπορεί κανεί να συζητήσει τώρα τι είπε ο σε σεσίνα, τι είπε στον άλλο για τη Είναι τελείω διαφορετικά. Έχει να κάνει με την προσωπική σχέση, την ποιότητα και την κατάσταση του προσώπου, την πνευματική ύψα ή που έχει ο άνθρωπο, τον χαρακτήρα όταν είναι στρασή ή ευαίσθητο, τη διάθεση μετανία, τι δυνατότητα έχει ο άνθρωπο και αυτό είναι θέμα διακρίσεις και προσωπική σχέση και φωτισμού του Θεού. Επομένως εκεί δεν, θα υποθ, δεν είναι, μιλούμε για ε, αρρώστιες και για κάθε αρρώστια, για κάθε αμαρτία φορμόση κάτι συγκεκριμένο. Χρειάζεται να συνδεθεί το κάθε τι με το συγκεκριμένο πρόσωπο σε ένα πλαίσιο προσωπικής σχέσεως. Και αυτός είναι ο αγώνας και αυτός είναι ο πόνο, αλλά αυτή και η χαρά και η ευλογία. Για να γίνει όμω αυτό απαιτείται ευαισθησία που για να υπάρχει ευαισθησία, πρέπει να νιώθει ότι είσαι αμαρτωλό. Να νιώθει ότι είσαι χαμένος... Για να υπάρχει ευαισθησία, πρέπει να ζει κι εσύ ο ίδιο η τραγικότητα αυτή τη προσπάθεια, αυτή τη αναζήτηση αυτού του πόνου. Για να υπάρχει αυτή η διάκριση, πρέπει κι εσύ να είσαι αληθινό στην αναζήτησή σου. Για να μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση του άλλων ανθρώπων. Για να καταλάβει ότι οι δεν είναι ρομπότ, δεν είναι νούμερα. Αλλά είναι πρόσωπα, εικόνες Θεού που ζουν την ίδια αγωνία, την ίδια πτώση και μπορεί να συμμερίζει αυτή η κατάσταση. Εάν, λοιπόν, ο ίδιος δεν είσαι οχυρωμένος στα καλούπια του νόμου για να εξασφαλίσεις μια μελλοντική σωτηρία και ένα μελλοντικό παράδεισο και ζεις πάντα τη ζωή σου σε ένα πλαίσιο ε, α, αγώνος και την ύπαρξή σου καθημερινά τότε αποκτάς την ευαισθησία να αντιληφθεί την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Όταν λείψει αυτή η ευαισθησία, γιατί, για ποιο λόγο λείει γιατί τρομάζουμε την προσωπική σχέση. Είτε πρόκειται για τον Θεό, είτε για του ανθρώπου. η προσωπική σχέση μας τρομάζει, γιατί έχει τα πρόβλεπτά της, δεν έχει τη σιγουριά, και άρα προτιμούμε τον νόμο που είμαστε σίγουροι, τον απρόσωπο, προτιμούμε μια σχέση η οποία είναι οχυρωμένη σε κάποια καλούπια. Η οικογένεια που λέει: Βγάζουμε πρόγραμμα. Δεν είμαστε εδώ ξενοδοχείο. Την τάδε ώρα θα έρθείτε. την τάδε δουλειά θα κάνει, τον τάδε βαθμό θέλω να μου βγάλει και θέλω σε αυτά τα χρόνια, σε αυτό το πλαίσιο να τελειώσει η ιστορία. Ε, αυτό ισχύει για τι μηχανέ. Για του ανθρώπου δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το κάθε παιδί έχει τη δική του κράση, ιδιοσυγκρασία. Το δικό του χαρακτήρα. Και εκεί ακριβώ πρέπει αυτό που εσύ θεωρεί σωστό να το προσαρμόζει στο κάθε πρόσωπο. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά και ταυτόχρονα αυτή είναι η μορφιά τη ζωή. Η, η ομορφιά τη ζωή είναι η να έχω προσωπική σχέση με τον άλλον. Και αυτή είναι η προσωπική η, η ομορφιά τη ζωή. Γι' αυτό είμαστε μονόχνοτοι, κλωνοποιημένοι και δεν βλέπουμε πρόσωπα. Να δει ότι ο Γιάννη είναι διαφορετικό από τον Γιώργο και τον προσαγγίζει με αυτόν τον τρόπο αλλά δεν απαιτείται μόνο γνώση, γνώση ψυχολογική και ψυχαναλυτική αυτό είναι ένα στοιχείο βοηθητικό απαιτείται ευαισθησία πνευματική δηλαδή διάθεση αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο και όχι να επιβάλλει την αποψή σου αυτά λοιπόν είναι μία πορεία αυτό είναι ζωή και αυτό λοιπόν προϋποθέτει ελευθερία αυτή είναι η αγωγή της ελευθερίας δεν κάποια καλούπια έτσι λοιπόν ο κύριο μα εδώ μα δείχνει ε, το πρώτο στοιχείο είναι η ελευθερία. Ένα καλό μπαμπά δεν θα κάνει αυτό, έλεγε Πού πας παιδί μου, εδώ είναι καλύτερα παντού και θα κινδυνεύσει. Μα κάτσε να ενοικιωθεί. Μα ποια περιουσία θα σου δώσω, Εγώ πού τον κόπα μου, που την έβγαλα. Ξέρετε όλα αυτά, Για να αποτρέψουμε από τον κίνδυνο του παιδιού μα, γιατί εμεί δεν θα αντέξουμε τον κίνδυνο. Και εκεί υπάρχει το ερώτημα, Φοβούμεθα τον κίνδυνο του παιδιού ή φοβούμεθα τον πόνο που θα νιώσουμε εμεί γιατί θα αποκατασταθεί το παιδί μα. Φοβούμε πραγματικά ότι το παιδί μας θα καταστραφεί ή θα είναι για μας να σηκώσουμε μια καταστροφή του παιδιού μας ψυχολογική. Τελικά υπολογίζουμε το δικό μας πόνο ή τον πόνο του άλλου, του παιδίου μας. Μπορεί και τα δύο ασφαλώς. Αλλά να μην είμαστε σίγουροι ότι είναι τελείως αθώε οι διαθέσεις μας. Και δεν είναι πάντα και τα δύο. Λοιπόν, δίδεται την αγωγή της ελευθερίας ο κύριο Και τι λέει. Σημασία τελικά είναι... Να καταλάβουμε πρώτον ότι ο άλλος είναι ένας άλλος. Δεν μπορούμε να ρυθμίζουμε τον άλλο πάντα με κέντρο τον εαυτό μας, με τα δικά μας ατομικά κριτήρια. Είναι ένας άλλος ο άλλος, τελείωσε. Αυτό χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε. Με αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορώ, θα, χρειάζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά αυτή είναι η ωριμότητα. Δεν μπορώ να επιβάλλω στον άλλο τα δικά μου κριτήρια ζωής Και στην καθημερινότητα εννοούμε Τι είναι άσκηση και τι είναι αγάπη Και χριστιανικά να το πάρουμε Δηλαδή έχω μια γυναίκα, έχω έναν άντρα Επειδή εγώ έχω βρει ότι αυτό είναι σωστό για μένα Τότε θέλω να το επιβάλλω στον άλλον. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα Και μάλιστα με επιχειρήματα που φέρνουν τέτοια ένταση που ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μπορώ λοιπόν να προβάλλω το δικό μου τρόπο ζωής, τα δικά μου κριτήρια ζωής στον άλλων. Ούτε βεβαίως να τα απορρίψουν γιατί είναι δικά μου, μπορεί να τα θέλει και ο άλλος και να είναι σωστά. Αλλά μέσα από την επικοινωνία θα καταδειχθούν αυτά. Έχει σημασία λοιπόν να ξέρει κανείς πότε θα πει σε κάποιον κάτι και μέχρι που θα προχωρήσει. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι βλέπουμε κάποιο στην εκκλησία και κάνει κάτι στραβό. Αφού είναι στραβό πρέπει να επέμβει η αστυνομία, η εκκλησιαστική, η επιτρόπη, η Επιτρόπηση, εσύ ο παπάς. Πρέπει να αυτό Λάθος, σταματήστε το. Εδώ τι σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει κανείς Πότε θα πει κάτι σε κάποιον και μέχρι ποιο σημείο θα προχωρήσει. Αυτός ο άνθρωπος να διαγνώσουμε αντέχει να του πούμε κάτι. Έχει σημασία να του πούμε. Πώς θα το πούμε και μέχρι ποιο σημείο. Τα κουμπιούτρα λένε κάτι. Όταν διαπιστωθεί κάτι αμέσως το σβήνεις γιατί είναι αρνητικό. Θα πάθει το πρόγραμμα ζημία. Δεν υπάρχουν στα πνευματικά για τέτοιο. Ο Κύριος λοιπόν δίνει την περιουσία στον πατέρα, δίνει την περιουσία στο γιο και φεύγει. Δεν σηκώνουν πολλά λόγια. Γιατί ξέρετε όταν φύγει κάποιος με καβγάδες, δεν θα έχει να γυρίσει. Γιατί μπαίνει και εγωισμός, μπαίνει αδυναμία. Θα πει ο Ωρε με τι μούτρα θα γυρίσω τώρα. Και έγινε τέτοια φασαρή και εγώ ήμουν τόσο πεισματάρης και θύμωση και ο πατέρας με μάνα μου. Θα αρχίσουν να του πω. Το θέμα είναι να δώσεις προϋποθέσεις επιστροφής. Όταν άλλος είναι ανώριμος, ό,τι και να του κάνεις θα κάνει την πατάτα. Και ποια είναι η ανωριμότητα. Ότι δεν καταλαβαίνετε εκεί που είναι, είναι ο παράδεισος. Ό,τι είσαι το παράδεισο. Αφισβητεί ότι αυτό είναι παράδεισος. Δεν έχει τι προποθέσει να ζήσει τον παράδεισο. Λοιπόν, αυτό ψάχνει τον παράδεισο. Αφού εδώ δεν έχει προϋποθέσεις να τον κατανοήσει και τον γευτεί, πρέπει να μαρτύσει. Δεν γίνεται αλλιώ. Να δει αν εκεί υπάρχει παράδεισος Όταν λοιπόν αποκόψει αυτή τη τον ανθρώπου, αποκόψεις, δυνατότητα στον άνθρωπο, το αποκόψει τη δυνατότητα να οριμάσει. Δεν σώζει για να διατηρήσει ένα νομικό καθεστώ, πέντε κανόνε. Δεν γίνεται. Οπότε. Αυτό που χρειάζεται να δώσεις είναι να το δεις την πρόπτωση Και αυτό δίνει αγάπη Να ξεφεύγεις από τον παρόντα καιρό και να βλέπεις παραπέρα Και να λες στο μέλλον τι δυνατότητες θα δώσω Ποιες είναι οι προπτικέ, Να στρώσεις τις δυνατότητες των άλλων Σωτηρίας και επιστροφής Λοιπόν, αν γινόταν με ένταση αυτό το πράγμα Εγώ την πάτησα μια φορά, πότε ήταν, πριν χρόνια Και με εντυπωσία σε μια αμαρτία και ζητούσα με κάποιον, φυσικά πρόσωπα, σαν αμαρτία. Και τι χαζομάρε. έκανα. Την είχε και αυτός και για αυτό το λόγο επειδή εκφράστηκα έτσι δεν μου την έλεγε χρόνια. Καταλάβατε. Όταν λοιπόν ο άλλος διότι μα μας τρομάζει κάτι, μας εντυπωσιάζει κάτι, δεν γίνεται. Πρέπει να δώσεις τον άλλον και όχι να πρέπει να είναι μια τέτοιος τεχνική. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ο τα δέχεται όλα. Η δική μας βλακεία είναι που μας τρομάζει, λες και εμείς είμαστε Άγιοι, ψευτοάγιοι Ότι μας τρομάζουν είναι μαρτίες, σώπα Λοιπόν, ζούμε αυτό το ψέμα και είναι απάτη αυτό το πράγμα και αυτή η απάτη είναι που μας ξεγελάει Όλοι είμαστε ικανοί να κάνουμε τα πάντα Δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή άνθρωπος υπεράνω πάθηση υποψίας Αυτή είναι σαν χλαμάρα του κόσμου Άμα μας εγκαταλείψει χαριστού δαίμονες γινόμαστε αύριο λοιπόν, και αυτό το ότι μας τρομάζει κάποια αμαρτή δείχνει ότι δεν, είμαστε, δεν αποδεχόμαστε αυτή την, αυτή την αδυναμία μας και αυτή την πιθανότητα. Όταν λοιπόν ακούσεις ο ότι τρομάζει με κάτι θα σου το πει. Ασφαλώς. Λοιπόν πρέπει να δοθούν οι πιθανάτες. Όταν λοιπόν στο παιδί σου έχει κάποια πράγματα που δεν τα λέεις γιατί είναι απαγορευμένα, δεν θα σου ανοιχτεί ποτέ. Θα σου δει ποτέ τη σκέψη του και θα δημιουργηθεί μια απόσταση. Ο Κύριος ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, θέλεις να πάρεις μπηρούσια, πήγαινε. Για να πάθεις και να μάθεις ο ίδιος προσωπικά. Δεν ρωτά το νεότερο γιο, δεστευγένεια και αρχοντιά. Αυτή η αρχοντιά μας λύπη, γιατί λύπη η πίστη. Λείπει η αγάπη. Εμείς οι κακομύριδες έχουμε μια δικιά μας αγάπη, ο Θεός να την κάνει αγάπη, που πρέπει, λέμε στον άλλο, και τώρα που φεύγεσαι κοντά μου, πού θα πας, με ποιο θα μπλέξει φαντάζομαι δυο μήνες θα άλλον. Αυτή είναι η αγάπη που είχες. Και αρχίζουμε τον έλεγχο της καταστάσεως. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι η αναπηρία μας αυτό το πράγμα. Είναι η ανασφαλεία μας αυτό το πράγμα. Ο Κύριος δεν ρωτά το νεότερο ιό τι σκέφτεται να κάνει και πού θα πάει. Κοντά ή μακριά ή αν θα πάρει όλα τα πράγματα του τα μισά. Ξέρετε αυτή η αγωγή τρελαίνει τον άλλον. Μακροπρόθεσμα. Εμείς δεν βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Η αγάπη μας επειδή έχει άγχος, έχει ανασφάλεια, έχει φοβία, δεν έχει πίστη τον Θεό, βλέπουμε μόνο βραχυπρόθεσμα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που αναφέρεται στον Άγιο Σιλουανό. Ο Άγιος λέει, σημειώνει ήταν το κοσμικό το όνομα, πριν πάει για κλπ. Κάποια στιγμή παρασύρθηκε από το πνεύμα του κόσμου, τον έφυε, έχασε την χάρη του Θεού και αμάρτησε. Και λέει ένα καλοκαίρι άργησε να γυρίσει σπίτι και ήταν με μια γυναίκα και έγινε το συνηθισμένο. Φαντάζομαι συνηθισμένο, είναι η πράξη. Λοιπόν, και όταν γύρισα, λέει, σπίτι, ο πατέρας μου με περίμενε. Δεν μου είπε τίποτα. Μόνο μου λέει, παιδί μου, πολύ πονούσε η καρδιά μου απόψε για σένα και τίποτα. Και λέει αυτό δεν θυμόταν μέχρι που εκυμίσει ο Άγιο. Αυτά τα λόγια του πατέρα του συγκλώνησαν. Και έλεγε τέτοιο γέροντα ήθελα να είχα. Και σαν τον πατέρα μου δεν βρήκα, λέει γέροντα τέτοιο, όπω ένα γράμματο άνθρωπο. Και μια άλλη φορά λέει, που ήταν μια χριστιανική οικογένεια, ο πατέρα μου λέει ότι το πάτερημό δεν ήξερε να λέει σωστά. Και νομίστε, βαλέτε Τάρτη και Παρασκευή κανονικά, και είχε αναλάβει ο Άγιο Σιλουανό, ο Σιμειών, τότε, να κάνει τραπέζι, ήταν Παρασκευή, έκανε κρέα. Δεν, δεν του είπε τίποτα από τότε και το φαγετό, φαγετό. Και μετά από πολύ καιρό χρόνια, του θύμισε τότε που ήταν παρασύμπητα νεκριά. Και του έλεγε: Γιατί μου το είπε, Για να μην μπερδέψω το λογισμό σου και σε φέρω σύγχυση. Δε είστε διάκριση, Ε. Εμεί να τα προλάβουμε όλα και να τα σώσουμε. Γιατί δεν περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θέλουμε να δώσουμε προποθέσει στον άλλο σωτηρίας. Δεν θέλουμε να του δώσουμε ένα λόγο που να συγκλονίσει βαθιά την καρδιά του. Θέλουμε όλα νοητικά να τα κάνουμε, έτσι, με το μυαλό μας. Γρήγορα, βιαστικά, να τα λύσουμε, να τα χτωπίσουμε, θα μείνει μια κρεμόντα και τι θα γίνει. Αυτό που έχει ο ανάγκη ο άνθρωπος, να του δώσουμε δυνατότητες έμπνευση και ευαισθησίας. Κάποια λόγια που θα έχουν συγκλονισμό, που θα συγκινούν. Ποια λόγια συγκινούν. Όταν καταλάβεται ο άλλος, δεν υποστηρίζουμε το εαυτό αυτό μας τη σχέση μας μαζί του, αλλά νοιαζόμαστε για αυτόν όταν μα κοστίσει η αγάπη μα προ τον άλλο, όταν στριμωγούμε και τότε την υποστηρίζουμε και τη δίνουμε αγάπη, τότε πραγματικά του δίνει δύναμη. Όταν όμω βλέπει ο άλλο ότι υπάρχει ανταγωνισμό, ποιο θα φανεί πιο σωστό, πιο δίκαιος και ποιο θα νικήσει σε μια διαδικασία σχέσεω, δεν εμπνέεται ποτέ, δεν αλλοιώνεται ποτέ. Μπορεί με τη βία να είναι στην εκκλησία, μπορεί με τη βία να είναι σπίτι μα, δεν μα αποδέχεται όμω. Έχει τελειώσει, Έχει υπα... υπάρχει η ληξιαρική πράξη της σχέσεως. Κατηργήθηκε πλέον ο πατέρας ο μητέρα, ως τίποτα, δεν υπάρχει. Επειδή εξωτερικά επιβάλλονται κάποια πράγματα. Και όσο του καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός τόσο πιο πολύ αγριεύει. Τι λέει ο Πρεσβύτωρο Ιωσιός, οργίσθηκε και δεν ήθελε να πω, ο Πρεσβύτωρο Ιωσιός είναι αυτό. Που υποστηρίζει το σωστό, είναι ο εργατικό, είναι ο νόμιμο, είναι αυτό που τα πράγματα σωστά, δεν παρεύει ποτέ, το λύκο, όλα εντάξει. Και αυτό σου λέγω Εγώ τελείωσα, και τη μετάνεια ολοκλήρωσα και την ταπεινή Έχω πρόβλημα. Τώρα η δουλειά μου είναι να σώσω του άλλου. Να ελέγχω του άλλου και να ορίζω ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό. Επειδή αυτό το πράγμα δεν έχει ζωή μέσα του. Και δεν έχει χαρά ο άνθρωπο, όχι αυτό το πνεύμα. Τι κάνει, Διεκδικεί υποκατάστατα τη χαρά με το να επιβάλλεται στου άλλου και να βγάζει μια εκδικητική μανία και μια ζήλια. Και μια οργή. Και επιβάλλει στου άλλου να τον ακούσουν, να τον αποδεχθούν. Και αν δεν το δεχθούν, ο Ωρε Κατάρεσπο πέφτουν. Βγαίνει μια οργή και μια εκδικητικότητα. Και όσο πιο πολύ δεν ακούγεται η φωνή του τόσο πιο πολύ οργίζεται ο άνθρωπος αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμά τους παπάδες όταν δηλαδή υπάρχουν δύο, δύο εκτροπές που μπορεί να έχει ο πατέρας και ο πνευματικός πατέρας είναι εκτροπή του νεότερου Υιού που δεν επέστρεψε που είναι στη μακρινή χώρα και η εκτροπή του προσβύτερου Υιού στη μακρινή χώρα είναι αυτός που λέει δεν περάσει παιδιά δεν τα κακό, ο Θεός μας αγαπά, μας συγχωρεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλει να γίνει αριστός. να τη χειροκροτούν, να τον αποδέχονται. Αλλά αυτός δεν μπορεί να κατανοήσει την πραγματική, τη βαθιά δίψα του ανθρώπου και να δώσει λόγον αλήθειας. Και ένας άνθρωπος που έχει <coughs> ωραίο κριτήριο πνευματικό θα καταλάβει ότι σε όλα αυτά υπάρχει μια κουφότητα και θα φύγει. Στην άλλη περίπτωση, Υπάρχει μια σκληρότητα που προσπαθεί ο άνθρωπος να αποδείξει το δίκαιο, ότι εμείς κρατούμε τις παραδόσεις. Εμείς κρατούμε την ορθοδοξία. Εμείς κρατούμε την αλήθεια. Και όλοι άλλοι είναι αντίχριστοι. Είναι διάβολοι. Αυτό λοιπόν βγάζει μια εκδικητικότητα. Και επειδή υπάρχει μια μειονεξία σε όλα αυτά τα πράγματα, θέλουν την αναγνώριση. Ξέρετε, όλος αυτός ο φανατισμός, όλη αυτή η ένταση, είναι ύποπτη, δείχνει ότι η καρδιά δεν τη χάρη του Θεού. Ο φανατισμό κρύβει την αμφιβολία της δικής μας, τις δικές μας αμφιβολίες. Και με το φανατισμό προσπαθούμε με τη φωνή που θα βγάλουμε να κρύψουμε τη φωνή που ακούγεται μέσα μας και μας αφισβητεί. Ένα άνθρωπο που έχει βεβαιότητα, μέσα στη χάρη του Θεού έχει ειρήνη, δεν έχει ένταση, δεν χρειάζεται να το φωνάξει αυτό που ζει για να το υποστηρίξει γιατί θα το χάσουν όταν φωνάζω κάτι για να το υποστηρίξω γιατί φοβούμαι ότι θα το χάσω ότι θα μου το αμφισβητήσουν <laughs> αυτή λοιπόν η φωνή που βαγάζει ο άνθρωπος και αυτή η επιθετικότητα προσπαθεί να διαφυλάξει αυτό που φοβάται που μπορεί να το χάσει αυτό λοιπόν βγάζει την ανάγκη αναγνώρισης και όσο πιο πολύ δεν ακούγεται αυτή η φωνή τόσο περισσότερου περισσότερους βγάζει αυτός ο άνθρωπος και ελέγχου και κατάρες α δεν μ' ακούτε α δεν μ' ακούσετε αν δεν κάνετε υπακούσετε δεν θα δείτε χάρη στην κόλαση θα πάτε αυτή είναι η απειλή τι κρύβει ε? υπάρχει μια φωνή που λέει άνθρωποι είμαστε και να, αρτύ, α, και να Ε, ο Θεός αγάπη είναι αλλά δεν λέγεται με τέτοιον τρόπο που να δείχνει μια πραγματική αγάπη για αυτή την πορεία και άλλη φωνή που λέει «Α, δεν με ακούσε, δεν κάνει είπα, ακούει, δεν θα βρείτε ασπρημέρα». <σίλει> λέει και είναι χαρά του να με δούμε ασπρημέρα. <σίλει> αυτό είναι ένα πρόβλημα, δείχνει μια προβληματική κατάσταση. Λοιπόν, ο, ο, ο, ο Θεός Πατέρας λοιπόν, ο Πατέρας της παραβολής δεν ρωτά τον νεότερο ή ότι θα κάνει γιατί όλα αυτά είναι περιτά. Ένα πράγμα τον ενδιαφέρει. Οπότε θα λιωθεί η καρδιά του νεότερου ιού και θα συνειδητοποιήσει που είναι η χαρά. Χρησιμοποιείται στην παραβολή μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Λέει, ει σε αυτόν ελθόν. Δηλαδή, όταν αποφάσισε να πάρει περιουσία και να φύγει, όταν δεν αναπαυόταν στον παράδεισο, στο σπίτι του πατέρα, όταν έφευγε μακριά, όταν έψαχνε την χαρά αλλού, τι ήταν, δεν ήταν στα καλά του. Εμείς αυτό έχουμε δεν είμαστε στα καλά μας Έχουμε χάσει τον εαυτό μας Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται ε. Αυτό είναι το προβλήμα Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται Θεωρούμε ότι είμαστε καλά Και είμαστε χάλια Θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας Και δεν ξέρουμε τίποτα Αφού είμαστε εκτός εαυτού Πώς να θα γνωρίζουμε τον εαυτό μας Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας Τότε Λοιπόν σε αυτόν Όταν συνειδιοποιήσετε τι του γίνεται. Ξύπνησε δηλαδή. Εμείς έχουμε ανάγκη κυρίως αυτό το ξύπνημα. Έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε εκτός αυτού. Δεν είμαστε στα καλά μας και δεν ξέρουμε ότι μας γίνεται. Είμαστε πελαγωδρομούμενοι. Στον Πρεσβύτρο λοιπόν Ιόν, τι κάνει ο Θεός Πατέρας. Ενώ γίνεται όλο αυτό το, αυτό το έργο της συνάντησης και τη οργής που έχει δεν, του, και τον συμβουλεύει και τον δίνει κατευθύνσει για να θεραπεύσει, δεν το ρώτησε ο πατέρας τι αποφάσισε και τι θα κάνει. Το να αφήνει να αποφασίσει ελεύθερο όταν και όπως θέλει. Γνωρίζει επίσης ότι ένα διάλογο με έναν άνθρωπο αυτής της λογικής του υπερσβύτερου δεν βγάζει πουθενά. Γιατί, γιατί ζει την κόλαση της μοναξιάς του κουβέντες και προτροπές σε τέτοιον άνθρωπο δεν οδηγούν πουθενά σε έναν άνθρωπο που, που, τον έχει, που κυριαρχείται από τη λογική της αυτοδικαίωσης που παίρνει πολλές μορές, μορφές η αυτοδικαίωση παίρνει τη μορφή ότι έχω τη ότι έχω δίκαιο ένας άνθρωπος που έχει τη έχει δίκαιο και κρίνει του ανθρώπου σε καλού και κακού, και έχει μια εσωτερική στατικότητα. Ε, πολύ άσχημο πράγμα ο άνθρωπος είναι στατικό εσωτερικά. Δίσκαμπτο, ανελαστικό, να μην έχει ευρύτητα πνεύματο για να αντιληφθεί τα πράγματα. Αυτό είναι ή οι πολλοί ορθολογιστέ, οι πολλοί συναισθηματικοί άνθρωποι έτσι είναι. Οι πολλοί εγκεφαλικοί άνθρωποι έχουν βιαιότητα, σαν κομπιούτερ. Και οι πολλοί ευαίσθητοι έχουν θεοποιήσει τόσο πολλοί που δεν κουνιούνται από καθόλου. Αυτή η εσωτερική και δυσκινησία. Δεν μπορεί να σε οδηγήσει ποτέ με αυτού του ανθρώπου. Καλύτερα να μην μιλά. Και δεν έχει φτάσει η ώρα να καταλάβουν κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν αναφέρεται και εδώ. Γι' αυτό το λόγο ο κύριο δεν κάνει κουβέντα μαζί του. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ισχυρό λογισμό, είτε προέρχεται από τη συναισθηματική αιμονή του ή από τη βεβαιότητα του μυαλού, να σου αραδιάσουν σε μια στιγμή ατέλειωτα επιχειρήματα, ατέλειωτε δικέ του καλοσύνε και εγκλήματα των άλλων. Με αυτόν τον δεν μπορείς να συζητήσεις. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας σταυρός και μια δυσκολία. Τι είδου αγάπη να εκφράσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν αγαπούν, που έχουν εσωτερική σκληρότητα, έχουν τα δικά τους σχήματα εσωτερικά σκέψεως και είναι εκεί εγκλωβισμένοι, τι είδου αγάπη μπορεί να δώσει Αυτός πραγματικά είναι ένα μεγάλος σταυρός. Σου αρνούνται την αγάπη που σημαίνει τι όχι απλώς τη δική σου αγάπη δηλαδή δεν σου δέχονται την αγάπη αρνούνται να αγαπάς τους άλλους αρνούνται να συγχωρείς τους άλλους αρνούνται την επίοικαια προς τους άλλους και οπότε σου λέει αν εσύ δείξεις αγάπη επίοικαιη ανοχής στον άλλο εμένα με να ή, εγώ δεν θέλω να μπορώ να έχω και παρεδώσει μαζί σου πο, πολλά Ή εκφράζουν μια αλλαγή, ένα στυλ Αλλάζουν τη φάτσα τους για να σε τιμωρήσουν Που δεν είναι σκληρός με τους άλλους που είναι εχθροί του. Πώς είναι το να σε κάποιο στην εκκλησία Ότι είναι τόσο αμαρτωλός Και θα σου αλλάξουν το στυλ, τη φάτσα Λοιπόν, αλλά Πώς μπορεί να στηρίξει μια σχέση με αυτούς του ανθρώπους Ουσιαστική, θερμή σχέση. Όταν οι ίδιοι δεν ζητούν τη σωτηρία των άλλων αλλά την εξόντωση, όταν ο άλλος ζητά την δικαίωσή του έναντι του άλλου, ασφαλώς απαιτεί και από εσένα να μην είσαι συγχωρητικός. Να μην δείξεις κατανοήση αλλά να διαγράψεις και τον άλλον, να τον καταδικάσεις. Αυτό είναι κόλαση, αυτό είναι κόλαση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι στην κόλαση, στη μοναξιά τους και στην κόλαση. Λοιπόν, ο πατέρας λοιπόν, δεν θα ασχοληθεί με επιχειρήματα να συνδύσει με αυτόν τον πρεσβητροϊόν. Δεν του κάνει καμιά κριτική, δεν έχει νόημα, δεν θα του ανοίξει τα μάτια με την κριτική, δεν τον ψέγει για κάποιο λάθος, ούτε αναφέρει τίποτα για κάτι καλό που έκαμε. Δεν τον ψέγει, δεν τον ελέγχει για να μην τον αγρέψει περισσότερο. Δεν του λέει κάτι καλό που έκανε για να μην νομιμοποιήσει τη σκληρότητά του επειδή δουλεύει τόσα χρόνια στο χωράφι. Και επειδή δουλεύει τόσα χρόνια στο χωράφι, νομίζω ότι κάνεις κάτι καλό. Δεν έχει σημασία αυτό. Χρειάζεται η επίγνωση και ο λόγος που κάνεις κάτι. Αν τον επενούσε για κάτι καλό θα τον κατέστρεφε πάλι. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να καθυστερήσει με αυτήν την λογική που δεν οδηγεί, οθεν, οδηγεί στο αδιέξοδο της κολάσεω. Γνωρίζει ο πατέρας την αρρώστια του πρεσβύτερου ιού που είναι η ζήλια και ο φθόνος. Βγάζει εκδικητικότητα. Γι' αυτό κινούμενος από αγάπη μετριάζει τις εκδηλώσεις της αγάπης του. Δεν τρέχει, ενώ στο νεότερο λέει δραμόν, Κατεφύλλει αυτόν, έτρεξε και, ενώ ήταν ακόμη μακριά. Γιατί, ήταν δεκτικό τη αγάπη ο νεότερος ιό. Ήταν αληθή, ήταν ταπεινωμένο. Έλεγε: Θέλω αγάπη, συγχωρεί του πάντες, Εγώ είμαι ο φταίχτη. Ήταν δεκτικός τη αγκαλιά και τη αγάπη. Ο άλλο, εγώ είμαι εντάξει. Είμαι αυτοδύναμος αυτόνομο, ισχυρό, άγιο, τέλειος Εσύ έχει το πρόβλημα. Τι να αντέχει την αγκαλιά. Αν τον αγκαλιάσει, σαν αγκάθια τον αγκαλιάζουν. Λοιπόν. Δεν τον αγκαλιάζει, δεν τον καταφυλεί για κάτι τέτοιο θα τον κατέκεγε. Από αγάπη δεν τον αγκαλιάζει ο πατέρας. Κάτι τέτοιο θα τον κατέκεγε. Δεν θέλει να στραπατσάρει την προσωπικότητα του παιδιού του είτε του νεότερου είτε του πρεσβύτερου έστω και αν υπήρχε ο κίνδυνος του χαμού, του θανάτου του παιδιού. Αυτό είναι το ρίσκο αυτής της αγωγής. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Η Ελευθερία σημαίνει καταρχήν η δυνατότητα του αυτεξουσίου. Να επιλέξει ο άνθρωπος τη ζωή των θάνατο. Έτσι. Κατά δεύτερο λόγο η πνευματική ελευθερία είναι να μπορεί ο άνθρωπος να αγαπά. Με την αγάπη του Θεού. Την αληθινή αγάπη. Η αναρχία είναι μια συμπεριφορά σκλαβιάς που δεν θέλει κανείς να με εξουσιάζει. Ο ελεύθερος είναι αυτός που δεν φοβάται κανέναν να τον εξουσιάσει. Η αναρχία έχει φόβο. Η αναρχία έχει αντίπαλον, αλλά δεν έχει ελευθερία. Η ελευθερία έχει αγάπη και δεν έχει φόβο. Δεν φοβάται να έχει κάποιον που να τον διοίκει κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνει αυτά είναι, δεν κάνουν τίποτα αυτά στην ψυχή Οι μάρτυρε ήταν εχμάλωτοι Ήταν στις φυλακές και τότε νιώθαν πραγματική ελευθερία και νιώθαν τη χάρη του Θεού Λοιπόν, η μεγαλύτερη σκλαβιά είναι ο φόβος και η αγάπη διώχνει τον φόβο Όταν δεν έχουμε αγάπη έχουμε φόβο και ο φόβος γεννά αντιπάλους γεννά ανθρώπους που μας καταδυναστεύουν, πρέπει να τους διώξουμε. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Ασφαλώς είναι ελευθερία στο ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Το ίδιο η ελευθερία έκανε και ο νεότερος γιος. έκανε αυτό που ήθελε. Αλλά δεν ήταν εσωτερική πραγματική ελευθερία. Έτσι. Μπορεί όμως ένας άνθρωπος, αν γνήσια λειτουργεί τον εαυτόν του, είτε οδηγεί στην αρχεία, είτε πουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε κατάσταση, μπορεί να βρει το δρόμο του. Εάν λειτουργεί έντιμα, έτσι. Ε, αν ένα άνθρωπο δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη που έπρεπε να καταγγείλει του άλλου, και, και θα, δεν να να στον τύπο να ο ε, ασφαλώς δεν είναι λάθο. Γιατί ανάλογα βεβαίω, για, για ποιο λόγο είναι στον τύπο. Α, εάν περιμένει να τον φωτίσει ο Θεός γιατί γνωρίζει ότι δεν έχει κατάσταση φωτισμού, ορθώς μένει στον τύπο και δεν είναι τύπος αυτή η στάση. είναι ουσιαστική στάση. Γιατί κάνει μια άσκηση χωρίς να γεύο, με χαράν, περιμένοντας. Αυτό είναι πολύ ευλογημένο και δεν είναι τύπος. Μπορεί κάποιο να είναι στον τύπο γιατί νιώθει ότι έτσι λυτρώνεται, έτσι δικαιώνεται, ότι έκανε αυτά που έπρεπε και άρα πρέπει να φάγει στον παράδεισο. Πρέπει να τον αγν αυτό είναι τύπος, δεν είναι ουσία. Γιατί και πιστεύει ότι η τήρηση κάποιων εντολών το σώζει και όχι η σχέση του. Η σχέση που θα αναπτύξει με τον Θεό είναι η σχέση. Προμένως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξετάσουμε τι εννοούμε ήμαθα στον τύπο και για ποιο λόγο είμαστε. Ε, τι πρέπει να προσέξουμε, Πάτερ, ε, όταν, για να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή τη στάση που είχε ο περισβήτερος ιός του καθοσπρεπισμού και της αυτοδικαίωση. Διαρκώς να νιώθουμε τα χάλια μας. Ξέρετε, εντέλει αυτό που είναι ανάγκη να καταλάβουμε είναι ότι ε, δεν δικαιούμεθα να είμαστε περισσότερο ή λιγότερο επί οίκοι ή αυστηροί από τον Θεό Πατέρα. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε περισσότερο ή λιγότερο επί οίκοι ή αυστηροί από τον Θεό Πατέρα. Αυτό υπάρχει το μέτρο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μία αρχή είναι αυτή. Αλλά υπάρχει, επειδή κανεί λέει τώρα, ποια είναι το μέτρο του Θεό Πατέρα, Πια αυστηρότητα και ποια επί Υπάρχει ένα άλλο δρόμο που μα γλιτώνει από όλο αυτόν τον πελάτη για να ψάχνουμε πού είμαστε. Όταν. Καταλάβουμε ότι είμαστε στην θέση του νεότερου Υιού στη μακρίνη χώρα και πρέπει να επιστρέψουμε. Νιώθουμε την αμαρτωλευτά μας και ποθούμε να ζήσουμε για την αγάπη του Θεού. Ζώντας για την αγάπη του υπερημών σταυροθέντος και αναστάντος τότε ζούμε για όλο τον κόσμο. Και τότε στη ζωή μας δεν ζούμε εμείς και δεν φανένει ο δικό μας ει' αυτός δεν φανερώνεται η δική μας σκέψη, δεν εμφανίζονται και δεν αποκαλούνται δικές μας απόψεις και ιδέες, αλλά φανερώνεται η ίδια χάρη του Θεού στους ανθρώπου. Όταν δεν ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά ζούμε για τον Χριστό, δεν πελαγοδρομούμε στο να πούμε ποιο είναι ο και ποιο είναι ο λάθος. Όταν λες, λέει ο άλλο ποιο είναι το θέλημα του Θεού τώρα και πρέπει να το ψάξουμε, αυτό είναι ένα μπουρδούκλωμα. Είναι. Πολλές φορές κρύβει μια εσωτερική καταστασία, Εάν εμείς στρέψουμε τη ζωή μας ολοκληρωτικά στην αναζήτηση της αγάπης του Θεού τότε δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία πόσο αυστηρή και πόσο επικοιής Η ίδια διάθεσή μας η ίδια αυτή η στάση μας, αυτός ο πόνος μας, αυτή τη αναζήτηση, θα μας αποκαλείται διαρκώς το μέτρο ζωής και θα δούμε τότε μέσα από αυτήν την πορεία μας θα αποκαλύπτεται στους άλλους αυτό που πρέπει. Όταν δεν ζούμε για τον εαυτό μας και ζούμε για τον Χριστό, τότε τα πράγματα έτσι απλοποιούνται. Αν όμως ζούμε για τον εαυτό μας και είμαστε κολλημένοι στον εαυτό μας και πρέπει να αναλύσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε το σωστό, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Να το πάρουμε πιο απλά και πρακτικά. Ένα πατέρα, μία μάνα, ένας σύντροφος, μία γυναίκα, ένας άντρας, φίλος, αδελφός κλπ. Πνευματικός πατέρας ή οτιδήποτε άλλο, αρχίζει και αναλύει τα πράγματα και λέει έχουμε την τάδε περίπτωση, πρέπει να φερθούμε έτσι και και και και αλλά παράλληλα όμως η καρδιά μας δεν έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Είναι τελείω κούφια η καρδιά μας, Τελείω ψυχρή η καρδιά μας, τελείω νεκρή η καρδιά μας και θα πει κάποιο. Και τι σημαίνει ζωντανή σχέση με τον Θεό, Πάτρε, αυτό πολλέ φορέ το λε. Α το αφήσουμε και αυτό κατά μέρο. Εννοούμε κάτι απλό. Η καρδιά μα να μπει στη θέση του νεότερου ιού που επέστρεψε και επιστρέφει διαρκώ. Και να ζητά από τον Θεό το έλεο, τον φωτισμό, όπω ο Θεό ξέρει. Και να νιώθουμε αυτή την μαρτυρότητά μα. Και έτοιμά μα, έτοιμα τη καρδιά μα, ανεξάρτητα αν το ζούμε ή όχι, να είναι αυτή η σχέση. Αυτό μα ταπεινώνει. Δείχνει ότι δεν είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μα. Δείχνει ότι δεν είμαστε εξασφαλισμένοι για τον εαυτό μα. Και δείχνει επίση ότι δεν, ε, δεν, επαρ, δεν, δεν ε, νιώθουμε ικανοποιημένοι μόνο αυτάρκη στα αγαθά τη καθημερινή μα ζωή. Δεν μου φτάνει το αυτοκίνητό μου, δεν μου φτάνει το σπίτι μου, δεν μου φτάνει η δουλειά μου, δεν μου φτάνουν χρήματα δεν μου, φτάνουν μου, δεν μου φτάνουν οι σχέσει μου, δεν μου φτάνουν οι ερωτέ μου. Θέλω κάτι άλλο πιο δυνατό και δεν μου φτάνει ούτε η αμαρτία μου. Νιώθω χάλια, είμαι χάλια, πήρα στραβά τον δρόμο και ζω το του Θεού και αυτό θέλω. Και αυτό το τονίζει η καρδιά μου. Και αυτό είναι το αίτημα τη καρδιά μου. Τότε σημαίνει ότι ζούμε για τον υπερημόν σταυρωθέντα και αναστάντα. Έχουμε επικεντρωθεί εκεί. Τότε τα πράγματα, το πάζελ μπαίνει στη σειρά. Μπαίνουν όλα στη θέση του. Τότε η καρδιά σου ελεύθερα εκφράζεται έχοντα αυτό το βίωμα και είσαι όσο αυστηρό χρειάζεται και όσο επίση χρειάζεται ο άλλο άνθρωπο. Και τότε δεν υπάρχει ανάγκη να τιμήσει και να γωνιά με τις ιδέες και τις απόψεις σου αλλά όλη η ζωή σου εξαιτίας αυτή της τάσης και αυτού του βιώματο φανερώνει την αγάπη του Θεού που αγκαλιάζει τους πάντες. Και νιώθει άλλως ότι τον αγκαλιάζεις με την αγάπη όχι τη σου του Θεού. Όταν είμαστε ισχυροί τον άλλο τον διαλύουμε. Όταν είμαστε όμως διαλυμένοι, εμείς οι ίδιοι, μέσα στην πτώση μας, μέσα στην αναπηρία μας και το ζούμε αυτό και αντί να μας καταπιεί αυτό ο δικαίος, μας καταπίνει ένσης ότι είμαστε χάλια, τότε είμαστε, είμα, είμαι, έχουμε τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις αληθινή θεραπείας του άλλου ανθρώπου. Έχουμε ανάγκη δηλαδή, ο πατέρας αληθινός, ο σύντροφος αληθινό, είναι ο συντετριμμένος. Αυτός που δεν έχει κάτι καλό να πει στον και στους άλλους. Συντετριμμένος αλλά ο αποτυχημένο, ξέρετε. Ο επιτυχημένο είναι ο πιο επικίνδυνο. Ο επιτυχημένο είναι ο επικίνδυνο. Όταν λέει ο άλλο, εγώ σε αγαπώ, εσύ δεν με αγαπά, είσαι επιτυχημένο και είσαι επικίνδυνος. Να πει στο άλλο, χάλια είμαι, εγωιστή είμαι και σε αγαπώ για να κερδίσω. Και όταν λειτουργεί έτσι ταπεινά, προσεγγίζει τον άλλο έτσι χαμήλα, ελευθερώνει τον άλλο. Ο άλλο τι θέλει για να ελευθερωθεί, να είμαστε πιο χαμήλα από τον άλλο. Λέει ο Μέγας Αντώνιο, ο Μέγα Βασίλειο, τι είναι Μέγα για την Εκκλησία μα. Αυτό που μα κάνει να νιώθουμε εμεί μεγάλοι. Είμαστε δίπλα του και έχουμε αέρα να ανασάνουμε. Δεν μα πνίγει η αγιότητά του. Δεν μα πνίγει η αρετή του. Δεν μα πνίγει η ικανότητά του. Μα ελευθερώνει η πτώση του. Μα ελευθερώνει η αιμαρτολότητά του. Αυτή είναι η ουσία του ορθόδοξου πνεύματο. Εμεί είμαστε μέσα στα κόμπλεξ μα, οχυρωμένε στι ιδέε μα, στι απόψει μα, στα επιχειρήματά μα. Υπάρχουν κάποιε λέξει, οι οποίε είναι πολύ προσβλητικέ στην πνευματική ζωή. Όπω δικαιοσύνη, επιχειρήματα. Απόψεις, ιδέες. αρετή. Τι, τι, είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό ισχύει μόνο για αμαρτωλότητά μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζήσει έτσι την πτώση του και αυτό είναι βίωμά του είναι παράγοντας ζωής και ελευθερίας στου γύρω του. Είναι παράγοντας έμπνευση στους γύρω του. Όσο πιο δυνατός τόσο πιο επικίνδυνος. Όσο πιο αδύνατος όμως, αδύνατος με την έννοια αυτή την άγιο πνευματική Τόσο πιο πολύ ελευθρώνε τον άλλο. Τελικά πατέρα είναι αυτός που αρνείται να είναι πατέρας. Καθοδικητής είναι αυτός που αρνείται να είναι καθοδηγητής. Ποιμένας είναι αυτός που αρνείται να είναι ποιμένας. Σύντροφος σύζυγος είναι αυτός που αρνείται να το παίξει σύζυγος. Δηλαδή να αχμαλωτήσει τον άλλο στα δίκαιά του και στα δικαιώματά του. Έχουμε ανάγκη να δώσουμε χώρο ελευθερία στον άλλο. Και έχουμε ανάγκη να εισπράξουμε δυνατότητες ελευθερίας από τον άλλον. Είναι πα, αν ξέρετε, έχουμε όλοι μας κάποια κολλήματα. Του, του μυαλού δηλαδή. Ιδέες που δεν ξέρω για ποιο λόγο μπήκα στο μυαλό μας. Που αυτές μας αφήνουν να ζήσουμε άνετα και ελεύθερα. Είμαστε έτσι σφιγμένοι. Ακόμη και στην αμαρτία. Γι' αυτό το λεγούτε στην αρετή είμαστε... Άνετη. Δηλαδή αν μας έλεγε κάποιος, δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει παράδειγμα κάντε ό,τι θέλετε. Θα είμαστε κοντά στο Θεό. Θα καταλάβουν τη χαρά μας ο Θεός. Εμείς λέμε ναι αλλά αν το κάνω αυτό και με τιμωρήσει ο Θεός δηλαδή αν φοβάσει να απαντήσει και η γιατί, γιατί μπορεί να το μάθει δεν έχει νόημα. Δηλαδή φοβάσει να μην το μάθει και άρα δεν θα το κάνεις να το κάνεις τη Δηλαδή, πρέπει ο άνθρωπο συνειδητοποιημένα να επιλέξει ελεύθερα μια σχέση αγάπη. Λοιπόν, εάν απεγκλωβιστούμε από αυτέ τι φοβίε και αυτά τα άγχη, εκεί θα φανερωθεί αν πραγματικά θεωρούμε τον Θεό. Και τότε μόνο ο Θεό γίνεται παράδεισος για μα και αληθινή ελευθερία. Αλλιώ και στον παράδεισο να πάμε και να μα πει ο Θεό δεν υπάρχει παράκολαση, εδώ είναι ο παράδεισος. Μπορεί να μην είμαστε ικανοί να αφομοιώσουμε, να τον ζήσουμε αυτό τον παράδεισο. Κύριε παράδειγμα, δηλαδή, αν είμαι μια γυναίκα δεν είσαι ερωτευμένος, δεν πα να κάνεις ερώτηση, τι νόημα έχει. Χρειάζεται να αγαπάς τον άλλο και να σου προσφέρει τι νόημα έχει, αν δεν σου λέει τίποτα, αν δεν τη γουστάρεις. Λοιπόν, άμα σου δω δύο ο και εσύ δεν γουστάρεις, τον παράδεισο τι το τον κάνεις. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος από η δική του στάση ζωή είναι που αντιλαμβάνεται την αγάπη του Θεού ω αγάπη και όχι ω τιμωρία. Γιατί μπορεί η αγάπη του Θεού ο άλλο να εισπάρεται ω τιμωρία. Τι είναι δηλαδή, δεν τιμωρεί ο Θεό. Όπω ο, ο, ο ήλιο για του ζωντανού οργανισμού είναι αιτία ζωή, για του νεκρού είναι αιτία αποσύνθεση. Δεν φταίει ο ήλιο, είναι πηγή ζωή ο ήλιο. Φταίει ότι είμαστε νεκροί. Δεν αισθανόμαστε και είμαστε νεκροί στου νόμου μα. Είμαστε νεκροί στην αυτάρκειά μας. Είμαστε νεκροί στην αυτοδικαίωσή μας. Είμαστε νεκροί στην ε, ανοριμότητα που, του νεότερου Ιου που δεν πιστέψαμε ότι η σχέση κοντά στον πατέρα είναι χαρά μας και πρέπει να τη βρούμε αντάρτικα μόνοι μας, έτσι θελικά. Δεν μου σε εσύ την αλήθεια. Σε αμφισβητώ, εγώ θα βρω τον παράδεισο μόνος μου. Αυτή η ανοριμότητα μας είναι η μας. Κάτι άλλο. Αποδύσεις... υπάρχει πρόνοια το του Θεού. Ε, πράгματα, αλλά, πει, αν, του που σημαίνει τι είναι πρόνοια τι φαντάζεστε ότι είναι, κράτο πρώια λέμε, <anime> κοινωνική πρόνοια, γιατί δηλαδή, αν φανταστούμε την καίκαμε. Προβλέπει και προστατεύει και ακριβώς προνοεί και σχεδιάζει για τον κάθε άνθρωπο. Να τελειώσουμε με κάποιο σχέδιο να πληρώνει κανείς έχει χρόνια. Όχι ακριβώ σχέδιο. Πολλέ φορέ είναι... γιατί αν είναι τότε, μέχρι να πεθάνουμε να τι θα πληρώσουμε. Πληρώ, χρωστάμε, χρωστάμε, χρωστάμε στην τράπεζα, χρωστάμε και σε αυτά. Λοιπόν. Και ε, θέλω να πούμε ότι όταν γίνει κάτι στραβό και δεν το συνειδητοποιούμε και δεν μετανοούμε και έχουμε σκληρότητα πολλές προσώθειες επιτρέπει από κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να σηκώσουμε μπορούμε να τα ανεχθεί η καρδιά μα, να ταρκουνθούμε λίγο και να ξυπνήσουμε μέσα στην αγάπη, όχι με την έντηση εκδικητικότητας και ότι πρέπει να ξεπληρώσουμε κάτι που χρωστούμε όπως κάποιο λέει δεν έκανα τον κανόνα μου χθε προχθές, είναι χρωστούμε να τα κάνω αύριο όλα μαζί Φαντάσου να μην είσαι δύο μέρε και να φας την πλήρη μερίδα την άλλη, γιατί θα σκάσεις. δεν να λάθουμε, γίνεται σύνδεση των παιδιών Εγώ ότι εγώ το Ότι φταίει ο πατέρα και δεν φταίει τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω εννοείται. Ναι, υπάρχει αυτή η τάση στου γονεί. Να σηκώνει τα βάρη των παιδιών του σε αυτήν. Εγώ φταίω. Ναι. Καλά κάνουν. Καλό του κάνει. Ταπεινωστού κάνει. Αλλά δεν οφείλουμε στο παιδί να λειτουργεί έτσι. Γιατί, γιατί δεν μπορεί κάποιο να είναι 80 χρόνια και λέει: Φταίει ο πατέρα μου. Δηλαδή, εντάξει, έλεο. Τέλειωσαν αυτά. Εδώ και τώρα τι κάνουμε. Και ασφαλώ μπορεί να υπάρχει η ευθύνη των γονέων και είναι σημαντικό ανθρω... Κοιτάξτε. Η κάθε περίπτωση τελείω διαφορετική. Κάποιο μπορεί να έχει υποστεί τέτοιο βιασμό ψυχή, που, που για μα είναι να μην το ζήσαμε και να μην το κατανοούμε. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν τον βοηθάει ψυχολογικά και στη συνέχεια, αν το δει σωστά και πνευματικά, να αναγνωρίσει ότι η αιτία που δεν είναι καλά είναι αυτό το πράγμα. Να το αναγνωρίσει, να μην λέει στον τον εαυτό του. Εγώ είμαι μάρτυρό και πρέπει να αγαπάω τον πατέρα και τη μάνα μου και να καταπιέζεται. Πρέπει να γίνει μια διάγνωση, έστω και ψυχολογικά, να καταλάβει ότι γίνεται. Και μετά να βρεθεί ένα τρόπο, αν μπορεί να το μεταποιήσει, αλλά να ελευθερωθεί. Να μην νιώθει αυτό την καταποιήση και αυτή την οργή μέσα του. Έτσι, να μην νιώθει τώρα, Έπαθα ότι έπαθα, έρχεται η Εκκλησία μου λέει αγάπατο. Τι να αγαπήσω. Και εδώ θα φάμε ξύλο. <laughs> λοιπόν, άρα είναι σημαντικό πρώτο η κάθε περίπτωση τελείω διαφορετική. Καταλάβουμε τι συμβαίνει, να τον αγνωρίσει ο ίδιο ο άνθρωπο, και μετά να βρει έναν τρόπο διεξόδου. Να δει ότι εδώ έχει πλέον και τι δυνατότητε ο ίδιο, την ελευθερία ο ίδιο με τη δύναμη του Θεού. Με τη χάρη του Θεού, να δει τι μπορεί να αλλάξει ο ίδιο με την δική του ευθύνη να λιώθει. Άρα, δεν πάβει να έχει ευθύνη ο άνθρωπο. Υπάρχουν λοιπόν, όμω και άλλε περιπτώσει που δεν είναι τόσο βαριέ, είναι πιο light, που εντάξει, άνθρωποι είμαστε, οι γονεί κάνουν λάθη. Δεν μπορεί ο, τώρα τη φυλακή, τη δική μου, λέει, φτέο ο πατέρα και η μάνα μου, φταίει, καταργήθηκα εγώ. Δεν έχω ευθύνη. Αυτή λοιπόν η απουσία, η άρνηση του να αναλαμβάνω την ευθύνη μου είναι πολύ λάθο. Χρειάζεται να λειτουργούμε ευθυνοκεντρικά. Έτσι τιμούμε και τον εαυτό μας. Έτσι δίνουμε αξία και στον εαυτό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε την εισευθύνη μας. Είναι πολύ ανώριμη στάση η μετατόπιση ή η προβολη του δικού μου προβλήματος στους άλλους. Καταλάβατε. Πατέλη, θέση της υπακοής <χω> την ελευθερία, τι έχει την ελευθερία. ώρα. Να τα πούμε την άλλη φορά. Ε, δύο, έκανα ένα λάθος, κάναμε λάθος στα πολλά. Είπαμε για ερωτήσει. Τι έπιανα εγώ μέσα στην αμέλεια μου, άλλε έχανε, άλλε έβρισκα. Τι, αν συγχωρέστε με για αυτό που έγινε, όσοι θέλετε όμω, βάλτε ερωτήσει και θα πιάνουμε γιατί κάποιοι δεν έχουν την άνεση, δεν θέλουν για διαφορετικού λόγου να μιλήσουν. Αν θέλετε, βάλτε ερωτήσει και θα τι βλέπουμε, έτσι, κάποιε τουλάχιστον, να τι διαβάζουμε και να συζητούμε. Και επαναλαμβάνομαι για την εξομολόγηση: όσοι θέλουν, θα παίρνουν τηλέφωνο στην Εκκλησία Δευτέρα, Τάρτιο, Παρασκευή 10 με 12 για ραντεβού ευχόντων να γίνει ο κύριε Σου Χριστέ ο Θεός μου νεελείσουν και σώσουν οι